Κινήσουμε με τις απετούμενες ευχές εν ώψη της νέας χρονιάς που ανέτειλε. Βέβαια, παρατηρούμε ότι ενώ κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε την ευχή καλή χρονιά βλέπουμε ότι δυστυχώς κάθε χρόνο κάθε χρόνος που έρχεται Όλο και δυσκολότερος είναι και χειρότερος είναι από τον προηγούμενο. Και επομένως, ας δώσουμε σήμερα ένα άλλο στίγμα. Για να έχουμε καλή χρονιά, τι πρέπει να ευχηθούμε. Το να ευχηθούμε καλή χρονιά, δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι τι πρέπει να ευχηθούμε στον εαυτό μας για να έχουμε καλή χρονιά, για να είναι το 1997 καλύτερο από το 1996. Ακούσαμε πολλά ευχές από μεγάλους και μικρούς για την νέα χρονιά. Ευχές από τα μικρά παιδιά έως και τους μεγάλους, τους πολύ μεγάλους Τους Πρωθυπουργού και τους Προέδρους της Δημοκρατίας Και όλοι στερεότυπα, μονότονα οι ίδια φράσεις Καλή χρονιά Για να έχουμε καλή χρονιά τι πρέπει να γίνει τι πρέπει, τι πρέπει να διορθώσουμε. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε καλές χρονιές. Γιατί μέχρι τώρα η μία χρονιά που διαδεχόταν την άλλη ήταν πάντα και χειρότερη από την προηγούμενη. Ασφαλώς η κάθε χρονιά δεν γεννιέται καλή ούτε κακή. Καλή ή κακή θα την κάνουμε εμείς. Καμιά χρονιά δεν έρχεται γεννητάτη και ούτε υπάρχουν χρόνια δίσεκτα και χρουσούζικα όπως θέλει να λέει ο λαός. Δεν υπάρχουν ούτε χρόνια, χρόνια καλά ούτε χρόνια άσχημα απογεννησιμιού του. Τα χρόνια τα καλά ή τα κακά τα κάνουμε εμείς με τη ζωή μας, με τις πράξεις μας, με τον τρόπο μας, με τη διαγωγή μας. Και επομένως, εάν θέλουμε να δούμε πράγματι καλή χρονιά, εάν θέλουμε πράγματι το 1997 να είναι έτος καρποφόρο πνευματικά, να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα, ασφαλώς, εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την καρδιά μας. Εξαρτάται από τον εσωτερικό μας κόσμο. Όταν μέσα σου είσαι καλός, όταν με την ψυχή σου τα έχεις βρει, όταν με το Θεό τα Πάσκαλα, τότε ασφαλώς για σένα προσωπικά το 1997, θα είναι ασφαλώς καλύτερο από το 1996. Βεβαίω δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη χρονιά για όλους τους ανθρώπους ο κάθε ένας θα καθορίσει τη χρονιά για τον εαυτό του και εσύ για τον εαυτό σου μπορείς να καθορίσεις το 1997 να είναι έτος ευλογημένο γεμάτο από δωρεέ και χάριτες από τον Θεό εάν εσύ διορθώσεις τα πάθη σου εάν εγώ διορθώσω τα πάθη μου τις αντινεμίες μου, τα ελαττώματά μου τότε μπορεί για όλους τους άλλους, το 1997, να είναι έτος άσχημο κακό. Αλλά για μένα, που μέσα σε αυτή τη χρονιά γνώρισα το Θεό, αγάπησα το Θεό, ακολούθησα το δρόμο του Θεού, ασφαλώς για μένα το 1997, είναι ο καλύτερος χρόνος. Δεν θα αυτηθώ, λοιπόν, καλή χρονιά αλλά θα ευχηθώ για να έχουμε καλή χρονιά ο καθέρας για τον εαυτό του ας κοιτάξει πρώτα να τακτοποιήσει την ψυχή του ας κοιτάξει να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς του με το Θεό Α τα έβρει με τη συνειδησή του Α τα έβρει με τον Θεό και τότε να είστε βέβαιοι ότι το 1997 θα είναι πράγματι έτος ευλογημένο έτος χαριτωμένο έτος γεμάτο και πλούσιο από τις δωρεές και τις χάριτες του Θεού Έχουμε λοιπόν εσωτερική αναδόμηση και ανακαίνιση για να έχουμε καλή χρονιά και ευλογημένη και μετά από τις ευχές αυτές τις σύντομες θα έρθω Στο το θέμα το πρώτο του 1997. Και βέβαια το θέμα μου είναι παρμένο από το μεγάλο γεγονός τη μεγάλη εορτή της βαπτίσεως του Κυρίου που μόλις προ λίγων ημερών εορτάσαμε. Τι έχει να μας διδάξει αυτή η εορτή. Στην εορτή αυτή, καταρχά, βλέπουμε ουσιαστικά δύο πρόσωπα να κυριαρχούν. Βλέπουμε τη μεγάλη προσωπικότητα, τη μεγάλη μορφή του κυρίου μας Ιησού Χριστού να βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό και, δεύτερον, βλέπουμε τον Ιωάννη τον πρόδρομο και βαπτιστή να βαπτίζει τον Ιησού Χριστό. Και στις δύο αυτές μορφές βλέπουμε να κυριαρχεί μία μεγάλη αρετή. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ κι εσείς που με ακούτε από εδώ αλλά και οι φίλοι ακροατές που με από το ράδιο να προσέξουν πάρα πολύ αυτά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Ποια είναι η μεγάλη αρετή που έχει, έχουν και οι δύο αυτές μορφές. Είναι η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Βλέπουμε τον Κύριο καταρχάς. Ο Κύριος μα έδειξε την ταπεινοφροσύνη Του κατά την ώρα, κατά τις ώρες της του. Εκεί βλέπουμε τον Θεό να γίνεται άνθρωπος, να μικραίνει, να ελαττώνεται, να σμικρύνει τον εαυτόν του και ενώ είναι Θεός τέλειος, Άγιος, να έρχεται να παρουσιάζεται εν είδη ανθρώπου. Ενώ έχει τη δύναμη να διαλέξει τρόπων ωραίων για να γεννηθεί, διαλέγει το σπήλαιο της Βιτλαιέμ. Ενώ έχει τρόπους σαν Θεός που ήρε να έβρει συνθήκες ιδανικές για να γεννηθεί, διαλέγει γι' αυτόν τις χειρότερες συνθήκες. Αλλά και εδώ στη βαπτισή του βλέπουμε την άμετρη ταπεινοφροσύνη του. Βλέπουμε τον Θεό να πάει να βαπτιστεί. Και πού είναι το... Πού είναι η ταπεινοφροσύνη, πού φαίνεται η ταπεινοφροσύνη του Χριστού. Μα το βάπτισμα είναι για τους αμαρτωλούς. Στο βάπτισμα πηγαίνουν όσοι έχουν αμαρτίες. βάπτισμα χρειάζονται η αμαρτωλοί ο Χριστός είναι αναμάρτητος ο Χριστός είναι Άγιος ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός και όμως τον βλέπουμε να πηγαίνει για να βαπτιστεί παρότι είναι Άγιος δεν θέλει να δώσει την εντύπωση του Αγίου στου άλλου άλλους ανθρώπους σας είπα παρακαλώ προσέξτε για να με καταλάβετε ενώ είναι Άγιος ενώ είναι αναμάρτητος ενώ κανονικά θα έπρεπε να μην πάει να βαπτιστεί γιατί το βάπτισμα ήταν για τους αμαρτωλούς ο Χριστός δεν θέλει να δείξει εις τους ανθρώπους ότι είναι Θεός, ότι είναι Άγιος, ότι είναι αναμάρτητος. Θέλει να δώσει την εντύπωση ότι το βάπτισμα ισχύει και για Αυτόν. Και Τον βλέπουμε να ακολουθεί τα βήματα όλων των αμαρτωλών, και να πηγαίνει και Αυτός εκεί κάτω στον Ιορδάνη για να βαπτιστεί. Αυτή είναι η ταπείνωση του Χριστού μας. Και από την άλλη βλέπουμε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος όταν βλέπει τον Χριστόν, να έρχεται για να βαπτιστεί και ενώ αντιλαμβάνεται τη μεγάλη τιμή που του κάνει ο Θεός ε, για φανταστείτε, να αξιωθεί να βαπτίσει τον Θεό η μέγιστη τιμή και ακριβώς αυτή η τιμή βλέπετε που τον κατέστησε να στέκει πάντα στα αριστερά του Χριστού δεξιά είναι η Παναγία, αριστερά είναι ο Πρόδρομος. και παρότι γίνεται αυτή η τιμή στον Ιωάννη τον πρόεδρο μου, ο Ιωάννης ένεκα της υψής της ταπεινοφροσύγης του αποποιείται το δώρο αυτό που του κάνει ο Κύριος τι λες Κύριε του λέει εγώ χρεια έχω υπό σου εσύ έρχει πρός με εγώ θα σε βαπτίσω τη στιγμή που εγώ έχω ανάγκη από το δικό σου βάπτισμα εσύ πρέπει να με βαπτίσεις εγώ να βαπτίσω εσένα και πριν πάει ο Κύριος κάτω είχε πει και κάτι άλλο ο πρόδρομος όταν μιλούσε με τους μαθητάς του έλεγε για τον Χριστόν ότι έρχεται πίσω μου ένας πολύ δυνατός στον οποίο δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω τα γορδόνια των παπουτσιών του. Βλέπουμε λοιπόν δύο πολύ μεγάλα ύψη ταπεινοφροσύνης. Βλέπουμε τον Κύριο ο οποίος είπαμε ακολουθεί την οδό των αμαρτωλών ενώ είναι αναμάρτητος ακολουθεί το δρόμο που οδηγεί στον Ιορδάνη τον οποίο δρόμο ακολουθούν μόνο οι αμαρτωλοί για να ξεπληθούν από τις αμαρτίες τους και ο Κύριος κατά αυτόν τον τρόπο προσποιείται ότι ανήκει και αυτός ανάμεσα στις τάξεις των αμαρτωλών και από την άλλη μεριά Έχουμε τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ο οποίος ενώ είναι Άγιος, εντούτοις αισθάνεται πολύ μικρός, πολύ ανάξιος για να επομιστεί το ύψιστο αυτό αξίωμα να βαπτίσει τον Χριστόν. μπροστά σε αυτά τα δύο παραδείγματα θα σας καλέσω αδερφοί να συγκριθούμε να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας και να δούμε ποιοι ήσαν αυτοί και ποιοι είμαστε εμείς καταρχάς Ποια είναι η γνώμη του καθενός μας για τον εαυτόν του. Τι γνώμη έχουμε για τον εαυτό μας. Θέλετε να σας πω. Να σας πω την εμπειρία μου μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Θα σας πω. Ότι μέσα στα χρόνια αυτά που εξομολογώ μέσα από το εξομολογητήριο διδάχτηκα ένα πράγμα. Ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι ένα σκεύος γεμάτο εγωισμό. Αυτό κατάλαβα. Αυτό που διδάχτηκα τόσα χρόνια μέσα από το εξομολογητήριο το επαναλαμβάνω είναι ότι ο άνθρωπος επιτρέψτε μου να τολμήσω να πω μηδενός εξερουμένο είμαστε αγκία δοχεία γεμάτα από εγωισμό και που το κατάλαβα αυτό γιατί αυτό έρχεται σαν συμπέρασμα μέσα από το εξομολογητήριο, διότι εκεί βλέπει ο πνευματικός, ο εξομολόγος, βλέπει το τι αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτόν του. Εκεί μπροστά του θα πάνε όλοι οι εξομολογούμενοι να μιλήσουν για τον εαυτόν του. Και εκεί μέσα στην εξομολόγηση βλέπω ότι όλοι, όλοι, όλοι, όσοι θα περάσουν την εποχή θα δείξουν με κάθε τρόπο τον εγωισμό που τους διακατέχει. Φαρτούν άνθρωποι και θα πούν «Παππούλοι, δεν έχω τίποτα να μου διαβάσεις μια ευχή να πω Υπάρχει άνθρωπος χωρίς να έχει τίποτα και όμως επειδή ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί που είναι αγγεία, δοχεία, γεμάτα εγωισμό δεν θέλουν να δούνε μέσα στον εαυτό τους λάθη, ελαττώματα, παραλήψεις, αμαρτίες, εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει επίσης μέσα εκεί στην εξομολόγηση θα δω ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν θα πουν βέβαια τις αμαρτίες τους αλλά με έντονη τη διάθεση να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Ναι μεν ψέματα, αλλά με ανάγκασαν παπούλι. Ναι μεν βλαστήμησα αλλά με φέραν μέχρι εδώ παπούλι. Δεν γινόταν αλλιώς. Ναι μεν ύβρισα αλλά δεν φταίω εγώ. Ο άλλος φταίει. Τι βλέπεις πάλι μέσα από αυτή τη στάση, τι διαπιστώνεις, τι καταλαβαίνεις ακριβώς το ότι οι άνθρωποι αυτοί διακατέχονται από μια έντονη εγωιστική διάθεση να μην κατηγορήσουν τον εαυτό του. Και πιστέψτε με, χωρίς να θέλω να αφήξω και να κατηγορήσω ανθρώπου. Μέσα από την εξομολόγηση, αυτό που είπα, θα το επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Ότι δεν βρέθηκε άνθρωπος να μπει μέσα στο εξομολογητήριο και να αρχίσει από την αρχή μέχρι το τέλος να κατηγορεί και να μικτιρίζει τον εαυτό του. Όλοι όσοι περνάνε έχουν έντονη τη διάθεση είτε να κρύψουν τις αμαρτίες τους για να μην εκθέσουν τη βρωμιά τους είτε να δικαιολογήσουν τα αμαρτηματά τους να ρίψουν αλλού τις ευθύνες για να μην εκθέσουν την ενοχή τους. Και ρωτώ, για να συγκρίνετε με τον εαυτό μας, με τον Κύριο, με τον Πρόδρομο. Για να συγκρίνετε με τον εαυτό μας, με τη μορφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός, είπαμε, ήταν Άγιος και είναι Άγιος, αλλά έκρυβε την αγιότητά Του. Και ήθελε να παρουσιάζει ότι δήθεν είναι και αυτό ένα από όλου του αμαρτωλού. Ενώ ήταν Άγιο Θεό αληθινό, εντούτοι κρύβει την θεότητά του. Και όποιο τον έβλεπε εξωτερικά, τον Χριστό, δεν διέκρινε κανένα Ιδιαίτερο στοιχείο που να μαρτυρεί ότι Αυτός είναι Άγιος, είναι Θεός. Ο Κύριος ήταν εξωτερικά όμοιος με όλους τους ανθρώπους. Για όλα να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Θεό. Εκείνος είναι Άγιος και παριστάνει τον αμαρτωλό. Ή ότι εσύ είσαι ανώτερος από τον Θεόν, πράγμα βλάστημο, ή ότι είσαι τρελός. Διότι μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να πει ότι εγώ είμαι πιο Άγιος από τον Θεόν. Όταν λοιπόν βλέπεις έναν Άγιο, τον ίδιο τον Θεό, να υποκρίνεται, ο Θεός δεν με λαιήσει, δεν εννοώ ότι αμαρτάνει ο Χριστός όταν λέω υποκρίνεται όταν βλέπεις ένα θεό να παριστάνει να κρύβεται και να παριστάνει ότι είναι αμαρτωλός και να πηγαίνει αυτός προς το βάπτισμα τότε για σκέψου τι ηθική κατάκτωση υπάρχει μέσα μας πόση η βρωμιά υπάρχει πόσος εγωισμός υπάρχει όταν εμείς, όντες αμαρτωλοί προσπαθούμε να παριστάνουμε τους Αγίους. Και πάμε στην εξομολόγηση δεν έχω τίποτα. Και έρχονται άνθρωποι ο Κύριος να τους ελεήσει και να τους φωτίσει κάποτε οι οποίοι όχι μόνο σου λένε δεν έχω τίποτα αλλά προσθέτουν και άλλα εγκομιαστικά για τον εαυτόν τους. Εγώ παπά είμαι ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού. Ρώτα όποιον θέλεις. Εγώ παπά είμαι ο καλύτερος άνθρωπος εδώ. Ακόμα κι αν είσαι, κρύφτο. Άστο να το ξέρει ο Θεός αυτό. Από τη στιγμή που εσύ έτσι κρίνεις τον εαυτό σου, ως τον καλύτερο άνθρωπο του χωριού, ως τον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου, δεν έχει τίποτα καμία διαφορά από εκείνο το φαρισαίο της παραβολής, ο οποίος έτσι έκρινε και εκείνος θυμάστε τον εαυτό του, μη μοιόσπερ η λυπή των ανθρώπων. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, εγώ είμαι καλός, εγώ είμαι ο καλύτερος. Εάν λοιπόν ένας Θεός προσποιείται και παριστάνει τον αμαρτωλό, τότε πόσο μακριά από το σωστό δρόμο, πόσο μακριά από την ευλογημένη ταπείνωση ευρισκόμαστε εμείς, που προσπαθούμε πάντα να εγκομιάζουμε τον εαυτό μας. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Σε πολλούς ανθρώπους, και ενδεχομένως και πολλοί από δεν το έχετε ακούσει, σε πολλούς ανθρώπους που έρχονται στην εξομολόγηση και μου λένε δεν έχω τίποτα, εκνευρίζομαι, στενοχωριέμαι και μερικού αναγκάζομαι να τους διώξω. Δεν έχεις τίποτα. Ε, αφού δεν έχεις τίποτα, γιατί ήρθες στην εξομολόγηση. Τι ήρθες να μου πεις, ότι είσαι άγιο! Τι ήρθες να μου πεις, να σου δώσω κανένα βραβείο Τι ήρθες να μου δείξεις Αυτός που δεν έχει τίποτα πάει και κοινωνάει χωρίς άδεια Είναι Άγιος Εφόσον λοιπόν αισθάνεσαι Άγιος πήγαινε να εξομολογηθείς και μην με βασαγγίζεις και εμένα τον ταλέπορο που έχω, έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ και εξομολογάω Εδώ ήρθε! Την εξομολόγηση για να μου πεις τη βρωμιά σου, τι πτώσει σου, τι αμαρτίε σου. Αυτό είναι ο σκοπό τη εξομολόγησης. Τα καλά σου, άστα να τα ξέρει ο Θεός. Επίση, άλλη την εξομολόγηση. Τι έχεις Ούτε βλαστημάω, ούτε βρίζω. αλλά δεν σου είπα τι δεν έχεις. Σου είπα τι έχεις. Δεν σου είπα να μου πει τι δεν κάνεις. Σου είπα να μου πει τι κάνεις. Ποιες είναι οι αμαρτίες που διέπραξες. Αλλά βλέπετε υπάρχει αυτό που είπαμε προηγμένος. Ο έντονος εγωισμός ο οποίος θέλει εκείνη τη στιγμή, μας επιβάλλει να φτιάξουμε μπροστά στο πνευματικό μια ωραία εικόνα του εαυτού μας. Α, εγώ παπά είμαι καλός, ο καλύτερος άνθρωπος, εγώ παπά δεν έχω αμαρτίες εγώ, ούτε βλαστιμάω ούτε βρίζω μια ευχούλα. Για να δούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και με τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Και εκείνο είναι Άγιος. Και μάλιστα ο Ιωάννης ο πρόδρομος, όπως μαρτυρεί η ιστορία του, η ζωή του, είχε έντονα τα στοιχεία της αγιότητός του, δηλαδή, έβλεπε γύρω του θαυμαστά γεγονότα. Από νεαρό ακόμη ζούσε μέσα στην έρημο, και εκεί λέει περνούσαν τα λιοντάρια οι τίγρεις και τα άλλα άγρια θηρία δίπλα του και δεν τον πείραζαν διότι εσέβοντο την αγιότητά του. Και αυτό το έβλεπε ο Άγιος Ιωάννης. Ήταν πεπισμένος από αυτά που έβλεπε ότι είναι Άγιος. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, η κρίσιμη ώρα να πει ποια είναι η ίδια του η αξία είπε ότι εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω τα γορδόνια των παπουτσιών του Χριστού δεν είμαι άξιος αυτή την αξία έτσι βαθμολογούσε τον εαυτό του ότι είμαι ανάξιος να αγγίξω τον Χριστό. Ούτε τα γορδόνια των παπουτιών. Ούτε να τον αγγίξω. Και το είπε και στον Κύριο. Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ όπως ένα και εσύ έρχεσαι να σε βαπτίσω. Και τον βάφτισε τον Κύριο αλλά μόνο κατόπιν εντολής του Κυρίου έτσι του λέει πρέπει να κάνεις και αυτό θα κάνεις και βεβαίως όταν ο Θεός δίνει εντολή ο άνθρωπος πρέπει να υπακούει τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό θα σας πω εγώ γιατί εσείς δεν έχετε να πείτε πηγαίνω πολλές φορές στις εκκλησίες και βλέπω επάνω στις εικόνες σφραγίδες οι σφραγίδες τα αποτυπώματα από τα χίλια, τα βαμμένα και βλέπω αποτυπώματα επάνω στο πρόσωπο του Κυρίου επάνω στο μέτωπο του Χριστού και λέω ο Ιωάννης ο πρόδρομος εδίσταζε να αγγίξει τον Χριστό ακόμη και στα γορδόνια των παπουτιών του. Και εδώ υπάρχουν τόσο άγιοι άνθρωποι, τόσο υψηλής κατηγορίας άνθρωποι που ασπάζονται τον Χριστό στο πρόσωπο. Θελούν τον Χριστό στα μούτρα, θέλουν τον Χριστό Φελούν. στα μάγουλα. Υπάρχει τέτοιο θράσος Εγώ έναν μόνο ξέρω που τόλμησε να φυλήσει το Χριστό στο πρόσωπο και αυτό είναι ο Ιούδας Μόνο αυτός τόλμησε να σηκώσει το αναστημά του μπροστά στο Χριστό και με τα χείλη του να αγγίξει το πανσεβάσμιο πρόσωπο του Χριστού μας Εσύ ποιος είσαι Μήπως είσαι Ιούδας Αν Ιουδα τότε καλό πράτη. Αν όμως δεν είσαι, με τι παραβάλλεις τον εαυτό σου. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής διστάζει να αγγίξει τα γορδόνια των παπουτσιών του Χριστού. Αισθάνεται ανάξιος να του λύσει τα γορδόνια. Εγώ ούκοι μη άξιος κύψας λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εσύ όμως είσαι άξιος και ασπάζεσαι τον Χριστό κατά πρόσωπον. Μα πού πρέπει να τον ασπαστεί τον Χριστό. Ούτε στα πόδια σαν τον πρόδρομο. Αλλά τι ορίζει η Εκκλησία μας. Το ακούτε εσείς που πηγαίνετε καθηκά στην Κυριακή στην Εκκλησία. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο τον ποδών αυτού. Αυτό που πρέπει να προσκυνήσω από τον Χριστό δεν είναι ούτε καν το πόδι του. Όχι. Αλλά πιο Το υποπόδιο των ποδών του. Δηλαδή θα προσκυνήσεις κάτω από τα πόδια του Χριστού. Εκεί. Εκεί πρέπει να σκύψω να προσκυνήσω. Το πρόσωπο Βλέπετε εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομο μας κάνει ένα ύψιστο μάθημα θεολογίας. Πώς πρέπει να προσκυνούμε τον Χριστόν. Εκείνος πριν ακόμα το ορίσει η εκκλησία αισθάνεται ανάξιος να αγγίξει τον Χριστόν όχι στα πόδια ούτε καν τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Σαν να μας λέει ότι είστε, είμαστε όλοι ανάξιοι μπροστά στον Χριστόν. Σκύψτε και προσκυνήστε το υποποδείο των ποδών αυτού. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος διστάζει να αγγίξει τον Χριστόν και μάλιστα να υψώσει το χέρι του να το βάλει επάνω στο κεφάλι του Κυρίου μας φοβάται και με το δίκιο του ξέρει ότι μπροστά του στέκει ο Θεός με ποιο χέρι θα σηκώσω εγώ ποιο χέρι θα σηκώσω να βαπτίσω τον Χριστόν το χέρι δε αυτό που σήκωσε ο, χρι, ο πρόδρομος και βάπτισε τον Χριστόν υπάρχει υπάρχει στο Άγιον Όρος το Άγιον Όρος, ζει ολόκληρο και πως να μην ζήσει ένα τέτοιο χέρι που άγγιξε την κορυφή του Δεσπότου. Και εγώ ρωτάω κάτι ακόμα. Εκείνος διστάζει να αγγίξει τον Χριστό. Και εμείς με πόση περίσια τόλμη και θράσος πλησιάζουμε και κοινωνούμε τον Χριστό και τον παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό εκείνος δίσταζε να τον αγγίξει και εμείς πάμε και τον παίρνουμε ολόκληρο μέσα μας και καλά αυτό το χάρισμα, αυτό το δώρο μας το έκανε ο ίδιος ο Κύριος αλλά ποιος φόβος και ποιος τρόμος σε διακατέχει εκείνη τη στιγμή πηγαίνοντα να κοινωνήσει στον Αχρά τον Μυστηρίο". Είδα ανθρώπους να πλησιάζουν στη Θεία Κοινωνία. σπρώχνοντα. Είδα ανθρώπους να πλησιάζουν στη Θεία Κοινωνία γελώντας. Είδα ανθρώπους να πλησιάζουν στη Θεία Κοινωνία κοροϊδεύοντας είδα ανθρώπους να πλησιάζουν προς τη Θεία Κοινωνία διαστική και απρόσεκτη ο πρόδρομος έτρεμε στην ιδέα ότι θα άγγιζε την κορυφή του Δεσπότου έτρεμε στη σκέψη ότι τον είχε διαλέξει ο Θεός για να τον βαφτίσει και εσύ και εγώ όπως πλησιάζουμε να αναλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ναι, να πας εφόσον έχεις την άδεια του πνευματικού σου, αλλά για σκέψου κάτι άλλο, για σκεφτείτε κάτι άλλο και πάλι από την πείρα μου μέσα από την εξομολόγηση θα σας μιλήσω. Όταν ερχόμαθα εμεί οι πνευματικοί στη θέση, τη δύσκολη, αναμφιβόλως τη δύσκολη θέση να στερήσουμε τη Θεία Κοινωνία από μερικούς ανθρώπους, τους βλέπεις και διαμαρτύρονται, φωνάζουν. Γιατί Γιατί όλοι είναι από μένα. Γιατί με διώχνεις από την Εκκλησία. Σε διώχνει από την Εκκλησία. Έτσι αισθάνεσαι. το ότι σε φυλάγω σε προφυλάσω από την οργή του Θεού διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι πάντα σώμα και αίμα Χριστού αλλά δια τους αναξίως προσερχομένους είναι πύρ καταναλίσκον, είναι φωτιά καίει ζεματάει σας στάχτη. Αντί να με ευχαριστήσεις που σε προφιλάσω από την οργή του Θεού. Διαμαρτύρεσαι. Αυτή η διαμαρτυρία σου ξέρεις τι είναι. Ο εγωισμός σου, ο άκρατος εγωισμός σου. Που νομίζεις ότι είσαι ο Άγιος. Ότι αξίζεις να πάρεις τον Χριστό μέσα σου τη στιγμή που ένας Ιωάννης βαπτιστής, Άγιος δεν τολμούσε να σκεφτεί ότι μπορεί να αγγίξει τους πόδας του Χριστού μας. Να κοινωνήσεις, ναι, να κοινωνήσεις. Αλλά με προετοιμασία, με φόβο, με τα φόβου Θεού, με φόβο και με τρόμο, να πλησιάσεις τρέμοντας τρέμοντας τρέμοντας να πλησιάσεις αν τη στιγμή που έρχεται η ώρα της θεία Κοινωνίας δεν τρέμουν τα γονατά σου δεν λυγίζουν τα πόδια σου δεν παθαίνεις τα χυπαλμία και τα χυκαρδία ή πλησιάσεις καλύτερα μην είναι μακριά Σημαίνει αυτό ότι δεν έχεις φόβο Θεού μέσα σου. Σημαίνει αυτό ότι δεν σε διακατέχουν τα αισθήματα που διακατήχαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Να πλησιάσεις, να κοινωνήσεις. Αν ήταν δυνατόν να ξεκινήσεις από κάτω μέχρι εδώ και να έρθεις γονατιστός. Στα γόνατα να έρθεις. Και τα μάτια σου να τρέχουν δάκρυα. Και η καρδιά σου να ομολογεί ότι Κύριε είμαι βρώμικο ανάξιος, αμαρτωλός, ριπαρός. Δεν μπορώ, δεν πρέπει να αγγίξω επάνω σου. Δεν πρέπει να σε πάρω μέσα. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος τρέμει στη σκέψη ότι θα βαφτίσει τον Χριστόν. Ο Ιωάννης ο Πρόεδρεμος τρέμει στο λογισμό ότι ο Θεός τον διάλεξε για να τον βαφτίσει. Ίσως θα έπρεπε και εμάς ένας τέτοιος φόβος και ένας τέτοιος τρόμος να μας διακατέχει όταν ο πνευματικός μας λέει «μπορείς να πας να κοινωνήσεις». Όχι να διαμαρτύρεσαι όχι να το ζητάς επίμονα και μάλιστα πολλοί το ζητούν και ενώ ξέρουν ότι δεν πρέπει. Το ξέρουν. Φέρουν αμαρτήματα βαριά τα οποία ξέρουν ότι πριν τους το πει ο ιερέας το ξέρουν η συνήθισή τους βεβαιώνει ότι δεν μπορείς παιδί μου να Και όμως το θέλουν. Εγώ θέλω να πάνε Και όταν ο πνευματικός τους πει όχι όπως σας είπα προηγμένως βγαίνουν έξω και διασύρουν το πνευματικό και λένε ψέματα με έδιωξε λέει ο πνευματικός με έδιωξε και μάλιστα μία κάποτε είπε και με τις κλωτσίες λέει με έδιωξε και όταν την έπιασα και την ρώτησα γιατί λέω με τις κλωτσίες πότε σε χτύπησα εγώ λέω κλωτσιά μου λέει αυτό που με έκανες ήταν σαν να μου δίνες κλωτσιά εκείνη τη στιγμή δηλαδή τη λέω μου είπες να μην πάω να κοινωνήσω Απαιτητικά έρχονται να πάρουν τον Χριστό αλλά αυτός που το απαιτεί αυτός που το ζητάει επίμονα αυτός ο οποίος το διεκδικεί σημαίνει εν πολλής ότι είναι ανάξιος οι άγιοι οι άγιοι φοβούνται και τρέμουν οι ανάξι, οι φρασίες είναι αυτοί οι οποίοι όσο Ιούδας το απαιτούν και δεν διστάζουν είναι αδίστακτοι και θέλουν οπωσδήποτε να αγγίξουν προβοτικά το Χριστό εάν είσαι πράγματι άξιος και πράγματι άγιος και πράγματι καλός τότε θα πρέπει να σε δισταγμό φόβο και τρόμο μπροστά στο σώμα και στο αίμα του Χριστού να αισθάνεσαι ως ο πρόδρομος ο οποίος την κρίσιμη εκείνη στιγμή απεποιεί το επιμόνος μάλιστα το δώρο αυτό το μεγάλο αυτό δώρο που το έκανε ο Κύριος όταν τον κάλεσε Τον βαστής. Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές, θα τελειώσω λίγο νωρίτερα σήμερα. Μία και είναι το πρώτο μάθημα και μία και στο στη συνέχεια επακολουθεί η κοπή της πίτας που έχουμε εδώ. Αυτό το οποίο όμως θέλω να κατανοήσουμε όλοι και να είναι και το πρώτο δίδαγμα, αλλά και το αιώνιο μάθημα, αλλά και το σύνθημα της καινούργιας χρονιάς, είναι «ταπεινώσατε ούνε αυτούς υπό την κρατιάν σκέπιν του Κυρίου μας». Έτσι όπως ορίζει ο Απόστολος Πέτρος, στην επιστολή του, «ταπεινώσατε, ταπεινωθείτε, δεν είστε τίποτα μπροστά στο Θεό». Εάν Εκείνος ταπείνωσε νεαυτόν τόσο πολύ, εσύ πρέπει πολύ περισσότερο να κατεβάσεις τον εαυτό σου. Αν Εκείνος ο Άγιος προσεποιεί το των αμαρτωλών, τότε και εσύ κρύψε όσο μπορείς τις αρετές σου, κρύψε όσο μπορείς τα καλά που έχεις με τη χάρη του Θεού, και άφησε να φαίνονται στον κόσμο οι αδυναμία σου, τα ελαττωματά σου, οι κακίες σου ούτως ώστε να διορθώνεσαι ημέρα με τη μέρα και να γίνεσαι όλο και καλύτερος. Αυτή είναι η ευχή μου για το 1997. Θέλετε καλή χρονιά, ταπεινωθείτε, ταπεινώσατε, ας ταπεινωθούμε όλοι μας και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι η καλή χρονιά για τον καθένα ξεχωριστά θα έρθει. Και το 1997 θα είναι πράγματι αυτή η καλή χρονιά.